όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. <Κι> Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα μισά κατανάγκη σχόλια του Τελουάγρα στο ποίημα «Παλιά αυλή» του Λαμπρου Θυμίζω πως καταρχήν ο Άγρας υπογράμμισε ότι η παλιά αυλή είναι αυθεντικός Πορφύρας, είναι αυτό που κατεξοχήν είναι ο Πορφύρας, ελεγίακος και απλός μαζί. Δεύτερον, ο Άγρας εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του το θέμα του χωρισμού, γιατί γι' αυτό μιλάει το ποίημα, είναι από μια άποψη κρισιμότερο, βαρύτερο και από το θέμα του θανάτου και γιατί είναι, λοιπόν, ένα από τα κατεξοχήν θέματα τη ποιήσεω. Και έπειτα, διεισδύοντα σιγά-σιγά στον πυρήνα του συγκεκριμένου ποίηματος, ασχολήθηκε με μια ανατροπή, όπως την ονομάζει ο ίδιος, του φυσιολογικού. Το ότι αντί η φαντασία του Πορφύρα να πλάθει τη μοίρα σαν γριά, πλάθει τη γριά μανούλα σαν μοίρα και ξεκινάει την καταλεπτόν ανάλυση του ποιήματος, προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την αντιστροφή, την οποία θεωρεί δικαιωμένη ποιητικά. Σε αυτό το σημείο είχαμε σταματήσει και από εδώ ακριβώς συνεχίζει ο Άγρας, με ένα ακόμη παράδειγμα ανάλογης ανατροπής. Τον ίδιον αντιλογικόμεν, αλλά κατευθείαν ποιητικό δρόμο, πήρε και ο γρυπάρη στον όρθρο των ψυχών, όπου οι ψυχές των σκοτωμένων για την πατρίδα παρομοιάζονται με κοράκια. Μόντα τα κοράκια φεύγουνε κοπαδιαστά, σαν να είναι των σκοτωμένων οι ψυχέ που στα ουράνια πάνε. Τέτοιαν παρομοίωση την αποκρούει αντισκεφθεί τη η λογική. Την απορροφά όμως εντωμεταξύ η φαντασία. Και αν το νόημα ασφάλει, η ποιητική εικόνα γίνεται άρτια. Η μετάβαση στην παρούσα παρομοίωση από τα κοράκια στις ψυχές γίνεται λοιπόν με το κοινό και τον δυο έμβλημα. Τα φτερά, έμβλημα επαληθευμένο καθώς το γύρας της μοίρα πάνω στο κοινό συμβολιστικό αίσθημα στην παράδοση του συμβολισμού που την καθιέρωσε φτερωτή την ψυχή όπως τα πουλιά. Έτσι νομίζω πως μπορούν να εξηγηθούν αυτά μα χρειάζεται να επαγρυπνεί ο ποιητή. Μήπω πέσει και στη συλλογιστική μηχανή, στην ενάργεια τη συμπερασματική, την αναγκαία τη ρητορική. Το μέτρο της αποστάσεως, ο μέσος όρος, δεν είναι πράγμα πάντοτε διδακτό. Το αυτόματο και το άμεσο της εικόνας, η ποιητική φαντασία, το γούστο του ποιητου, μπορούν να ασφαλίσουν σε αρκετό μέτρο τα ρητορικά παραπατήματα». Δίνει το παράδειγμα ενός από αυτά τα παραπατήματα ο ίδιος ο Πορφύρας στην παλιά αυλή την ίδια. Είναι η φθινοπορεινή αντιλιά. Χλωμή σαν από του αγνό καντήλη. Γιατί ποιος θα δεχτεί πως η παράσταση της αντιλιάς ζωηρεύει στο νου με αυτή την παρομοίωσή της. Όχι, η παρομοίωση μένει αυτοτελής. Μένει για τον εαυτό της. Και είναι ξένη και με την αντιλιά ξένη και με το ποίημα. Γιατί λεί το κοινό, το όμοιο ενωτικό έμβλημα που πρέπει να δένει μεταξύ του τον πρώτο και τον δεύτερο όρο τη συγκρίσεως, συγκρίσεως ποιητικής, δηλαδή εικονικής. Πρέπει να μεσολαβήσουν πολλές και ενδόμοιχες λογικές αφαιρέσει για να βρεθεί κάποια ουσία κοινή ανάμεσα στην οχρότητα της ημέρας και την οχρότητα του φωτός του καντιλίου. Και για τούτο τέτοιες παρομοιώσεις απομένουν όχι μέσα στο θέμα, παρά γύρω από το θέμα, και με όλες τις τιμές λέγονται φιλολογία στην κακή της έννοια. Τέτοια είναι και η απειρόκαλη του Ρανού Τσιγκάνα, η βροχή σε άλλο ποίημα του Πορφύρα, φιλολογία στη Χουργική αυτή, γιατί είναι και σφίν πρώτου μεγέθους, προορισμένος να δώσει στο τετράστιχο απλώς μια ανάτυχη ομοιοκαταληξία του. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα και το τέρμα τη παλιά αυλή. Και έχοντάς τα και τα δύο αίτημα, ο ποιητής ή μπόρεσε να αρχίσει κατά μέρο τώρα το ποίημά του. Είναι φανερό πως η παλιά αυλη χρωστά το μέγα μέρος από τη λυπή εναργιά της στις αντιθέσεις. Αντιθέσεις ποιητικές και αντιθέσεις δραματικές που θα τις ειδούμε μία προς μία. Η αντίθεση η πρώτη, η γενεσιουργική, η σπονδυλική αντίθεση του ποίηματος είναι... Απ' την αρχή ως το τέλος, το ήρεμο παρουσίασμα του εξωτερικού και ως παραγμός ο εσωτερικός των προσώπων. Το φαινόμενο αντίθετο με το πράγμα. Δάκρυα και λόγια δεν ευγαίνανε πικρά να πούνε το θλιμμένο χωρισμό μας. Με κοίταζε βουβή και τα ξερά κλονάρια μόνο ελέγαν τον καίμό μας. Οι δύο δεύτεροι στίχοι του τετραστίχου του δίνουν θέση μέσα στο συμβολισμό, τον ευρωπαϊκό συμβολισμό, όχι τον αρχαίο, ή στον εκπρεσιονισμό που είναι ο τελευταίος του διάδοχος. «Κάθε τοπίο είναι μια ψυχική κατάσταση. λέγουν οι συμβολιστές, μαζί με τον Άμιγελ. Αυτά τα τοπία κατάστασης λέγονται σύμβολα στη γλώσσα των συμβολιστών. Αλλά οι εξπρεσιονιστές προχωρούν περισσότερο αντιστρέφοντας το αξίωμα, Κάθε ψυχική κατάσταση είναι και ένα τοπίο. Συναισθήματα, ιδέε, συνείδηση, όλα εκφράζονται με το περιβάλλον. Το ίδιο και εδώ, όπου τα ξερά κλονάρια μόνα είναι ο καθρέφτης του μαρασμού των αγαπημένων. Και ολόκληροι εκείνοι βρίσκονται μέσα σε αυτά. Παρόμοια όμως φιλολογικά σύμβολα είναι σπάνια στον προφύρα. Όποιο θέλει να τα σπουδάσει πρέπει να ανοίξει τον Χατζόπουλο και μόνο τον Χατζόπουλο, στους βραδινούς θρύλους, τα ποίηματά του και στο φθινόπωρο, το ύστερο μυθιστορήμά του, γιατί αυτός μονοστάθηκε αδιάφορο αν ή τέλειος, στον τόπο μας συνειδητό συμβολιστής. Α έρθαμε και στις αντιθέσεις της μερικές. Από τη μια, ηλιακάδα. Από την άλλη, ο χειμώνας ο Αυριανός, κι η η αυλή, κι η, η μαραμένη και τα κλονάρια τα ξερά. Το φως μα χλωμό, το φως μα του χειμώνα το φως, μα πάνω στην παλαιότητα των πραγμάτων. Από τη μια, τα νιάτα της κόρης, από την άλλη, το πρόσφατο πένθος, ορφάνια ίσως, το μαύρο σου μαντήλι, λέει, και τάλο πένθο, πένθος, το επικείμενο, ο χωρισμός. Να σκεφτούμε όμως, γιατί τάχα η αντίθεση, ζωηρεύει τη θέση. Δεν θα μπορούσα τώρα να απαντήσω γενικά όμως στην περίπτωση αυτή δεν είναι πως τη ζωηρεύει μάλλον την ασφαλίζει. Άμεση αισθητική ασπίδα αμυντική είναι αυτά τα νιάτα της κόρης καθώς κοιλιακά θα η της Δεν ξέρω τι θα έλεγαν άλλοι γιατί υπάρχουν πολλές γνώμες μα εγώ πιστεύω πως ο λίγο, ελάχιστο είναι το διάστημα που χωρίζει τη λύπη την αισθητική, τη λύπη της τέχνης, από τη λύπη την ηλική, τη λύπη την ευρική, τον ερεθισμό, το αίσθημα του ήκτου. Διάβασα ποιητάς και ποιητρίες, που πέφτουν μέσα στο δεύτερο, ζητώντας μόνο και μόνο να συγκινήσουν. Και η πτώση είναι συγνώτερη και τα όρια πιο συγκεχημένα στο θέατρο, στην ηθοποίη. Οι κραυγές, οι τραγικές, που γίνονται ιστερικές, τα καμώματα τα κομικά που τα καταντούν γελία. Έσθημα αριστοκρατισμού, αισθητικό γούστο, έσωσε εδώ τα πράγματα με το σωστό τρόπο. ο πάνω στα ωραία πλάσματα. Η λύπη είναι ωραία μόνο πάνω στα ωραία πλάσματα. Μόνο τα νεαρά κορμιά η λύπη μπορεί να τα καταφάγει, να τα καταβροχθήσει. Το πράγμα φαίνεται εντονότερα με την ισάτοπον απαγωγή. Είναι εύκολο να φανταστούμε πόσο απέσιο θα ήταν ο ίδιο ο χωρισμό αν στη θέση της μαυροντημένης κοπέλας ήταν μια άρρωστη γρία, πλάσμα περισσότερο από χώμα και λιγότερο από ψυχή. Να, γιατί, καθώς το είπαμε και πρώτα, η τέχνη είναι η δίψα των αυθάρτων. Αντίθεση είναι ακόμα και αυτή η απαρατήρητη. Τα σκλαβωμένα σου ξεχύλιζαν μαλλιά, φτωχούλα μου, απ' το μαύρο σου μαντίλι. Με το συνδυασμό τούτων παρουσιάζεται αλήθεια ζωντανό το πολύ μαλοκεφάλι κεφάλι, «Λατέστα λανόζε», καθώς ίσως θα λέγε ο Δάντης, γιατί είπε και το λανόζε γκότε. Μα για καθ' αυτό αντίθεση αν την πάρωμε, είναι χαλαρή και ρίχη. Το πάνινο μαντίλι δεν θρέφει την ιδέα αντιστάσεως στο ξεχύλισμα θρασομανούς κόρη. Είναι ίσα ίσα πράγμα που εύκολα υποχωρεί. Σφίγγουν και σκλαβώνουν τα μαλλιά, όχι τα μαντήλια, παρά άλλα στολίδια, μετάλλινα, διαδήματα και στέματα, χτένες και στηρίγματα, φουρκέτες και αγκράφες. Και τέτοια μαντεύει ο αναγνώστης, α μην τα λέει ο ποιητής, σε μια παρόμοια φράση του Μωρεάς από τις Καντιλέν, τα ποίηματα με τα μεσαιωνικά θέματα, τις πυργοδέσποινες και τις δουκέσες. Μοίρα από σκλάβους στις αυρού μαλλιών μέσα κλεμμένα. Αντίθεσης είναι ακόμα και η μόνη πεταλούδα από το βοριά που εσώθη και στον ήλιο ακόμα ζούσε. Αντίθεσης δραματική είναι αυτή, σχεδόν περίπτωση τραγικής ηρωνίας, γιατί ο ποιητή και ο αναγνώστη ξέρουν εκείνο που η πεταλούδα δεν ξέρει ενώ χαιρέται το απατηλό φως ότι μακριά δεν είναι ο θάνατός της. Και τα καθέκαστα και το σύνολο, τα πρόσωπα και το περιβάλλον, τα συγκεκριμένα και το ποιητικό διάχυτο στοιχείο, είναι όλα καμωμένα από αληθινό τεχνίτη και σε μιαν ευτυχισμένην, εμπνευσμένη του στιγμή. Με τέσσερα τετράστιχα ζωγραφίζονται γιατί διαλεγμένες είναι οι πιο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και για την εικόνα γενικά και μερικότερα για τα έμψυχα και τα άψυχα. Το χέρι σου στο χέρι μου ακουμπούσε. Καμιά άλλη λεπτομέρεια εξωτερική δεν υπάρχει που να φανερώνει το δεσμό των αποχωριζομένων. Μα τούτη είναι αρκετή. Είναι ίσως και πολύ. Για τα ελληνικά τα ταήθη του Αιγαίου είναι ίσως κι απρέπεια να χειροκρατιώνται δύο αγαπημένοι μπρος στην κρυά μητέρα. Όμως το πράγμα είναι φυσικό αφού πρόκειται να χωριστούν. Αυτό το επικείμενο δίνει τη θλιβερή άδεια για τόση τρυφερότητα. Για το φανέρωμά της. Μα και πάλι φαίνεται από μέρος της κόρης μηχανικό και διασμένο. Αυτό το σύμπλεγμα των χεριών. Τα μαλλιά την ξέχυλα από το μαύρο μαντίλι, την πεταλούδα μέσα στο βοριά, μίξη τριφερών σημαδιών μαζί με τα πέσια, δεν είναι του καθενός να τα ειδεί και να τα προσέξει. Και γνωστό μας είναι πως το μορφολογικό σημάδι της κλασικής τέχνης είναι η περιγραφή των μεγάλων πραγμάτων με τις μονές και απλές τους γραμμές. Η παρουσία της μιτέρας, κοντά στους ερωτευμένους, γριά κυφτής, γεννά στο νου μου και ένα σωρό ακόμη και αναμνήσεις. Η εικόνα είναι βαθύτερη από όσο φαίνεται. Είπα πώς μπορεί να έρχεται από τον Μορεάς, μα και στο Μορεάς έρχεται από τον Ρονσάρ και στο Ρονσάρ από τον Τίβουλιο. Στην παλιά αυλη δεν είναι τόσο το σύμβολο της μοίρα που μας τέρπει, όσο το προσωπικό βάθος της ίδιας της εικόνας, οι ρίζες της, οι μακροχρόνιες. Αυτή η Ήγρια είναι μια από τις εικόνες αξίες. Δεν είναι απλή, όπως οι λοιπές. Περισσότερο από σύμβολο της μοιρα η Ήγρια είναι ίσως αφηρημένη και ξένη έστω εικόνα της παραδόσεως, του μεγάλου του νόμου της λατινικής σκέψεως και γενικά του νόμου της πνευματικής πρόοδου. Μα παρόμοιοι χασμί δεν έχουν τη θέση τους εδώ παρά να ξετυλιχθούν και να συναρμολογηθούν σε άλλο αυτοτελές άρθρο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης